Κυρίε μου και κύριοι, καλή σα σήμερα. Καλώ ήρθατε στο ράδιο Άρτα στο 101,5 FM. Να μην το ξεχάσω και στέρεο. Κυρίε μου και κύριοι, θα ακουτουλήσουμε στον τοίχο και σήμερα είμαι ο Γιάννη Λαζάρου. 2681-4060 για να μα κάνετε τι δικέ σα πραγματικά καταπληκτικέ παρατηρήσεις. Κυρίες μου και κύριοι Πολλές καλημέρες Άπειρες καλημέρες Από καρδιάς Σε όλο τον κόσμο Στους φίλους που είναι συνδεδεμένοι Εκτός εμβελίας RTFM Κύπρος Καλημέρα Eagle Radio Κοζάνι By Κώστας Καλημέρα στην Κοζάνι Σαρώνει το Eagle Radio είναι και επίγειος τώρα ο Κώστας Από ό,τι μαθαίνουμε κυρίες μου και κύριοι Σαρώνη 99,9% ακροαματικότητα Γεια σου Κώστα Δεν πιστεύω να ξεκινήσατε στα Σέρβια στο Ουζερή από τις 10 τα Ουζα Έλα ηρεμία Καλημέρα στη φίλη τη Βιβί στην Αγγλία Καλή σου μέρα Καλημέρα σε όλους τους φίλους εκτός και εντός σύνορων Κάτσε να το πάρουμε έτσι μπάς και πάει η Καλημέρα Λινάρα μου Ας σου πω πριν ξεκινήσουμε Με αυτά τα οποία κάνει η πατριωτική κυβέρνηση Την οποία υποστηρίζεις πλέρια δεν, Όχι μη με μαλώσεις δεν το συζητάω αυτό Ας σου πω τον πόνο μου Για όσους δεν ξέρετε εκεί παραπέρα ε, Εκτός Άρτης, εδώ κάθε χρόνο διεξάγεται η εμποροζωοπανήγυρη. Έτσι είναι, που τα τελευταία χρόνια καλά έκανε και με διόρθωσε ο φίλο. Τη λέμε μπαζάρ. Είναι επί το νεοελληνικότερο. Είναι μπαζάρ. Να μην σα κουράζω λοιπόν. Ορίστε παρακαλώ, <Εσύ> Σ Δεν πιστεύω να αφήνεις σύμπτα αυτούς. Ναι, το στούντιο. Να σου πω, μετά που θα κάνεις εκπομπή δηλαδή και θα βάλεις στελάρα, αφήνω σε μόνο πραγούλου. Δεν κυταγώρι μου, έλα. Καλή σου μέρα, στο στούντιο είναι ο Κώστας, οπότε εντάξει είμαι... Εえ, εντάξει, νιώθω ήσυχο. Λοιπόν, που λες Κώστα και όλοι οι άλλοι φίλοι, εδώ στο ΜΑΖΑΡ, που παλιά ήταν εμποροζο. Ζωοπανίγυρη, ε, πήγα εχθές που λε για να τιμήσω όπως κάθε χρόνο το αίτημα του Χαλβά. Εμείς εδώ δεν ξέραμε αυτόν τον σαπουνέ Χαλβά φαρσάλων, τον οποίο επέβαλαν τα τελευταία έτη οι, οι μόδε, αφού είναι σαν σαπουνί που κουνιέται ρε παιδί μου, σαν τζέλ. Ε, Εμεί τρώγαμε εδώ Χαλβά σκεπαρνίσιο και έναν καφέ Χαλβά, τον οποίο τον κόβαν με ένα χασαπομάχερο παλιά. Τέλο πάντων, Απέμεινε μία κυρία, αλέπορος, η οποία κάνει αυτόν τον χαλβά. Λοιπόν, όλοι οι άλλοι πουλάνε αυτό τον... Το σαπούνέ. Το σαπούνέ, αυτό το που κουνιέται, παιδί μου, σαν την γκάγκα. Λέει, τη λέει την γκάγκα, λοιπόν. Και πήγα, που λες, χθες, να τιμήσω το έθιμο του χαλιβά, Πώς λένε εδώ στην Άρδα, ένα διφραγκοελιές και τα ρέστα χαλβά; Αχ, αυτό ακριβώς. Λοιπόν. Που λες, Πήγαμε τη λιμουζίνα, όχι εγώ δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου όπω γνωρίζει, με πήγανε και με το που στρίβουμε να μπούμε μέσα στο πάρκινγκ του Δήμου, μα σταματάει ο security. Ο security με φόρμε και καλά να μου. Τι έγινε με παλουργάρι, του λέμε, πέστε μα, λέει ένα δίφραγκο μπαρδών, Μου λέμε, δύο ευρώ λέει για να μπείτε στο πάρκινγκ. Παρακαλώ, δύο ευρώ. Ρε καλέ μου, ρε χρυσέ μου, κάνε να κάνουμε στροφή, κάνε στροφή. Ο οδηγός άφηκε το αυτοκίνητο κάπου μακριά τέλος πάντων, περπατήσαμε, μπαίνουμε μέσα. Όπου μέσα λοιπόν εις στο μπάζαρ εκτός από τη... το χαλβά που ήθελα ε, να τιμήσω το έθιμο, διαπιστώνουμε ότι επολύ το pullover, over κανονικα τώρα σου λέω, με ένα ευρώ. Δηλαδή αντί να πληρώσεις το πάρκινγκ έπαιρνες pullover γιατί θα σου χρειαστούν το χειμώνα ως ο ούπο. Τα φόραγες στο ένα πάνω στο άλλο. Λοιπόν για να βγάλεις το χειμώνα αυτά τα ωραία συμβαίνουν σε περιοχές, σε δήμους που κάνουν μπαζαρ σαν την Άρτα και δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα και βάζουν 2 ευρώ το πάρκινγκ Μεγάλε... το... το ξαναλέω 2 ευρώ 2 ευρώ για να αφήσεις το αμάξι που ακόμη το κυκλοφορείς ας πούμε έχοντας βενζίνη με τα οποία 2 ευρώ μπορεί να αγοράσεις εκεί μέσα 2 πουλόβερ παρακαλώ καλή σας μέρα Βόλο Γεια σου φίλε μου απ' το Βόλο Κι εκεί που εκαθόμουνα και αγνάντευα το Βόλο Βγαίνει ο Χαρδουβέλερ Και μου πιάσε Το Αυτά που χρωστάω στην εφορία Λοιπόν που λες φίλε μου από το βόλο που μας κάνεις την τιμή και μας ακούς Σου ήρθαν στο μυαλό αυτά είναι γλυκά λέει των τζιχαντιστών Ο σκαβγό και παρίσιος Και ο χαλβάς με το χασαπομάχερο Γιατί έχεις την εντύπωση τι ήμασταν εμείς εδώ να πούμε Ήμασταν <ΣΣΣΣ> τζιχαντις γεύσεις Κατάλαβες Ρε σου μιλάω για χαλβά τώρα Μιλάμε να... Να, να φας χαλβά τέτοιο σκεπάρι, με το σκεπάρι, τον κόμμα ήταν σε μια. Πώ να σα πω τώρα εσά των πολιτισμένων νεοειλίνων, Ναι, ήταν σε μια σκάφη, ξέρετε τι είναι η σκάφη, έχετε δει, Ξέρετε μόνο τα πλυντήρια, Ναι, λοιπόν, σε μια σκάφι σε μια σκαφίδα ρε παιδί μου, Ναι, σε μια σκάφη ξύλινη, τίγκα ο χαλβά άσπρο, με τα καρύδια να πούμε ανάμεσα, και τσάκωνε με το σκεπάρνι, κακ, κακ, και σούκοβε να πούμε με το σκεπάρνι κανονικά, και. Τον έβαζε στο στόμα και σε βάραγε, να πούμε, στα μελίγκια μέσα, να πούμε, η γλύκα, το άρωμα και τα και τα λιμάν. Ο δε άλλος χαλβάς ήταν μια πλάκα καφετή μεγάλη, πώς να σου πω τώρα, να σου περιγράψω, φίλε μου, από το Βόλο. Λοιπόν, σαν να βλέπεις, να πούμε, ε, ένα τούβλο μεγάλο, έτσι, δύο τούβλα το ένα άλλο αλλά ένα τετραγωνικό, ναι, μαι, και έπαιρνε το χασαπομάχαιρο, και σου κόβω, μου, είμαι ρε πούσι μου. Λοιπόν, και σου κόβω, μου, μια κομμάτια στην πέτα και στη λαδόκολα. Ορίστε παρακαλώ. Καλημέρα. Ορίστε παρακαλώ. Να σε Χωρίστε Ορίστε. Ορίστε, ορίστε κύριο. Σωστό. Σωστό Θα το πω αμέσως κυρία μου. Σωστό yeah, yeah, yeah. Σωστά Το μεταφέρω αμέσως στον κύριο Δήμαρχο Ναι να... Και πληρώνουμε και δύο ευρώ πάρει, Ναι Λοιπόν Θα το μεταφέρω αμέσως Αμέσως Ευχαριστώ πολύ Μία φίλη λοιπόν τηλεακροάτρια Με πήρε τηλέφωνο εδώ να μεταφέρω στο Δήμο Το εξή. Να τπεις δήμαρχ μου πει να πάει να μαζέψει κιά τα παλιουπάψα και κιά τα παλιουρέτζυλα, γιατί εμεί εδώ δεν είμαστε για παλιουπάψα και για παλιουρέτζυλα. Yeah. Ακριβώ αυτό. Κύριε Δήμαρχε, το παζάρ το έχετε μετατρέψει με παλιουπάψα και παλιουρέτζυλα. Yeah. Να πάει να τα μαζέψετε. Okay. Έχει δίκιο η κυρία. Μ' όμω, κυρία μου, και σου πέταγε που την κομμάτα να πούμε πάνω στη λαδόκολα. Και το κομμάτι, και τη βούταγε στην κομμάτα. Και σε βάραγε να πούμε μέχρι Τι να σου πω το είναι σου. Το είναι σου σου παράδεισο ε, Παράδεισος το είναι σου Απ' τη γλύκα από το άρωμα Τώρα να πούμε πάσα να πούμε εκεί Με το σαπουνέ το χαλβά φαρσάλων Λιμών Δεν είναι χαλβάς αυτός Αυτός είναι να πούμε εκεί, Η αναβίση, όταν τραγουδάει Και κουνάει τον κόλο της Λοιπόν κυρία μου και κυρία μου Αυτά που λε! Ήθελα να σας πω Τα παράπονα μου για το μπαζάρ Τα δικά μου παράπονα. Και σας συμμετέφερα και τα παράπονα της κυρίας Φίλης όπου παρακαλεί το Δήμαρχο να πάει να μαζέψει τα παλιοπαπτσα και τα παλιωρέτζελα. Κατάλαβες εσύ Κώστα και στη Κοζάνη, τι είναι τα παλιωρέτζελα. <laughs> <laughs> <laughs> Αυτά που λες, γιατί κυρία μου και κύριέ μου, που λίγο χαλβάρι... Φύγουμε τώρα από, τα, από τους χαλβάδες οι οποίοι μας έφτιαχναν τη ζωή κάποτε και να πάμε στους άλλους χαλβάδες ε, τους κανονικούς να πούμε τους κυβερνητικούς Τι συνάξεις είχαμε χθες να πούμε συναντήθηκαν οι χαλβάδες να πούμε όλοι η Ζέλος. λοιπόν και αυτά για να κάνουν λέει, τη στρατηγική να σώσουν μία ακόμη φορά την πατρίδα πατρίδα τους λοιπόν τη θηρίδα τους όπως θέλεις πες Λοιπόν που λες δικαί μου Και ε, θέλουν λέει ψήφο μπιστοσύνης Θέλουν ψήφο μπιστοσύνης. Θα ζητήσουν στις 6 Οκτωβρίου Μεθαύριο δηλαδή Ψήφο μπιστοσύνης Οπότε λοιπόν τα πρόβατα Τους βουλευτές δηλαδή που διαθέτουν Αυτά τα πατριωτόπουλα Τα μαντρώνουνε για τους επόμενους τέσσερι μήνες Και τέλος οι κουβέντε περί Και διαφωνιών Πασοκτσίδων νεοδημοκρατών. Διότι είναι και σίγουροι ότι θα μαντρώσουν 180 πρόβατα να ψηφίσουν τον νέο πρόεδρο δημοκρατίας, τον οποίο δεν μα τον έχουν ανακοινώσει ακόμα, αλλά η πρόταση δική μα ισχύει. Βαράτε Άντζελα Δημητρίου, Λευτέρη Πανταζή, είναι πιο σοβαρά πρόσωπα από, το, από αυτό που θα προτείνουν οι Σαμαροβενιζελοκουρέλιδες Να μην σα φέρω να πούμε, ε, μην σα τρίξω ζαφύρι μελά στο τραπέζι και ταρακουνηθεί η ιστορία όλη. Λοιπόν, είναι πιο σοβαρά πρόσωπα. Από τον ιονδύποτε προτείνουν όλοι αυτοί οι μπουμπουκοπατριώτες. Οπότε λοιπόν στο Μαντρί οι βουλευτάδες, αυτά τα ατίθασα πνεύματα, οι ελεύθεροι άνθρωπες. Λοιπόν, λίγο πριν τις κρίσιμες αποφάσεις με την Τρόικα, διότι μεγάλε, δεν ξέρω αν το μαθες, φεύγει Τρόικα. Ναι, να σε ενημερώσω θα σου πω παρακάτω λοιπόν το κόλπο. Όμως κυρία μου και κυριέ μου πριν ε, σου πω το κόλπο με την Τρόικα να σου πω δύο-τρία ακόμη ε, κατορθώματα των Χαλβάδων εκεί κάτω να πούμε στην κεντρική διοίκηση διότι κυρία μου και κυριέ μου η Ρημάδ αυτό το πατριωτικό αριστερό κόμμα που το κυβερνάει να πούμε ο αριστερός ε, πως τον λένε κύριος Κουρέλης και είναι υπέρ τη αριστεροσύνης και της δημοκρατίας είναι εναντίον ψήφο εμπιστοσύνης. Έλα! Ήμουνες τέτοια να πούμε που έλειωσαν οι χαλβάδε στις καφίδες. Θα επιδιώξει να συσπυρώσει τους βουλευτέ της συγκυβέρνησης, η ρημάδ, διότι κυρία μου και κύριέ μου υφίσταται η ρημάδ. Και, θα, και αν δεν είναι ρημάδ αύριο θα είναι άλλο πράγμα. Θα είναι ας πούμε, εντάξει το ποτάμι είναι άλλο πατριωτικό κίνημα. Θα είναι άλλο πράγμα. Πάντως να σε ενημερώσω έτσι για να είσαι ήσυχος ότι είναι εναντίον της ψήφου εμπιστοσύνης. Γι' αυτό κοιμήσου ήσυχος. Κυρία μου και κυριέ μου. Μας δήλωσε χθες ο συγκυβερνών Μπεμπέ δηλαδή ο κύριος Βενιζέλος ο Εσαΐ κυβερνήτης της Ελλάδας από την εποχή που τον μάζεψε ο αλής του μνήμης ξέκολος Αντρέα Παπαντρέο ε, να κυβερνήσει μαζί του την Ελλάδα λοιπόν μας είπε χθε, λοιπόν ο ΕΣΑΗ ο ισόβιος κυβερνήτης της Ελλάδας Βενιζέλος ότι υπάρχει σχέδιο προσέξτε που βγάζει τη χώρα από την κρίση υπάρχει σχέδιο αλλά το σχέδιο δεν μας το λέει το σχέδιο το κρατάει κρυφό όπως έχει τα σχέδια της ε, άμυνας της χώρας μας είχε πει στο σπίτι του θυμόσαστε τα έχει λέει στο σπίτι του Λοιπόν και αποφάσισε λέει μαζί με τον Σαμαρά Δύο θεσμικές κινήσεις πολιτικής σταθερότητας Μέχρι χθες δεν ήταν οι κινήσεις θεσμικές ήταν οι κινήσεις ε, λέει Τώρα όμως είναι θεσμικές Γι' αυτό ακριβώ το λόγο μεγάλε και σου ήσυχος Διότι όπως μας τόνισε ο μεγιστάνας του πατριωτισμού Δενιζέλος οι δυνάμει της ανευθυνότητας, της δημαγωγία και της μιζέρια δεν θα καθυλώσουν τον τόπο. Εννοώντα φυσικά το ΣΥΡΙΖΑ. Κατάλαβε, μεγάλε. Ο Βενιζέλος είναι ο θεσμικό σταθερό, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είναι δύναμη ανευθυνότητας, δημαγωγία και αμυζέρια. Αυτά μα είπε ο, ο, ο, ο ΕΣΑΗ, ο Ισόβιος κυβερνήτη τη Ελλάδα. Επίση μα τόνισε για να ησυχάσουμε μπιτ για μπιτ, δηλαδή να μα το καρφώσουν το πέρετρο, ότι η πατρίδα θα προχωρήσει Γιατί υπάρχει σχέδιο Που τη βγάζει από την κρίση Και την οδηγεί στην επόμενη μέρα Η πατρίδα Ποια πατρίδα του Βενιζέλου και Ποια θηρίδα του Βενιζέλου Λοιπόν μου λες μεγάλε Ναι αλλά το σχέδιο Τι να σου πει εσένα ρε πανίβλακα τώρα Να σου πει το σχέδιο ο Βενιζέλος Πως βγαίνει η πατρίδα του από την κρίση Άντε ρε πολλά ζητάς να βοηθούν Πολλά ζητάς ρε μεγάλε αλλά όμως, κυρία μου και κυρία μου Υπάρχει μια μικρά, μικρή λεπτομέρεια Την οποία πρέπει να σας την μεταδώσουμε Πολύ μικρή λεπτομέρεια Αυτήν την μικρά λεπτομέρεια Δεν την μεταδίδουν οι κολογλήφτε του Βενιζέλου Διότι άλλα λέει ο Βενιζέλος Άλλα λέει το αφεντικό του η Μέρκελ Κατάλαβες μεγάλε Δηλαδή η Μέρκελε, η Δωροθέα λέει Δεν μπορούμε να πούμε ότι η κρίση Βρίσκεται πλήρως πίσω μας Πίσω μας Δεν εννοεί πίσω από σένα και από μένα Πίσω από σένα και από μένα Ξέρεις τι βρίσκεται Εννοεί πίσω από αυτά τα, τα κεφάλια Σαν τη Μέρκελε, σαν τον Βενιζέλο, σαν τον Σαμαρά Τον Γκουρέλα και άλλα Και είπε το αφεντικό του Βενιζέλου τώρα Αντίθετα με αυτά που σου λέει Ο πατριώτης ψηφοκουβαλητή μου Μακροπρόθεσμη, βιώσιμη ανάπτυξη Μπορεί να επιδευθεί Μόνο στη βάση σταθερών δημοσιονομικών πολιτικών Αυτό αφορά την αξιοπιστία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αλλά εμείς πριν συνεχίσουμε να σχολιάσουμε την είδηση Βρε δεν πάει στο διάλογο η Ευρωπαϊκή Ένωση Κατ' εμάς, όχι κατεσένα εσένα ψηφοφόρε μου, πατριώτη μου, δεξιούλη μου, πασοκούλι μου είσαι Ευρωπαίος Ευρωπαίος λοιπόν Οπότε λοιπόν άλλα λέει το αφεντικό Μέρκελ Άλλα λέει ο υποτακτικός Βενιζέλο. Κυρία μου και κυριέ μου, η υποτακτική περίσεψα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα μιλάνε μόνο η υποτακτικοί. Ο λοιπόν δήμαρχος της Αλονίκης Μπουτάρης, τα έχουμε πει προχθές, τι είπε ο άνθρωπος πάνω σε μια στην παραζάλι του. Πρώτα λέει να κάνουμε η κουβενική κυβέρνηση και μετά εκλογές. Όχι πέμε τώρα απάντησέ με αυτό που σε ρωτάω. Θέλει δηλαδή να μαζευτεί Σαμαροβενιζελοκουρέλας, Τσίπρας και όλοι μαζί να κάνουν οικονομική, ναι όπως την είπα, η οικουμενική κυβέρνηση και μετά να κάνουν εκλογές. Κατάλαβες μεγάλε. Κατάλαβες μεγάλε. Το θέμα είναι το εξής. Γιατί βάζουν αυτούς τους φτιαγμένους, τους, τους έτσι, τους αλλιώς και λένε όλα αυτά τα πράγματα. Και τι θέλετε τελικά τις εκλογές ρε παιδιά Αφού και ξέρετε τι θα ψηφίσουν Και να ψηφίσουν αντίθετα Εσείς θα κάνετε τα δικά σας you Παρακαλώ. Για παιδί. Πάντως δεν περιμένω, αλήθεια τώρα εσύ επειδή είσαι ακροατής που μου έχεις πει φοβερά πράγματα, δεν περιμένω να λύσω τα προβλήματά μου εγώ διαβάζοντας αυτή την ιστορία Κατα... ε, κα... ε, καταλαβαίνεις πως το λέω μη με παρεξηγάς πάντως ε, το, το θέμα της διάλυσης της Ελλάδας ε, όσο σενάριο και να ακούγεται το βάλαμε, δεν αλλάζουμε άποψη εύκολα, δεν αναθεωρούμε εύκολα τις απόψεις μας. Το βάλαμε, νομίζω είναι σε εκπομπή γραμμένο εδώ και πέντε χρόνια και το σχέδιο πώς γίνεται και επίσης το ξεκίνημα των καποδεστριακών για τα κομμάτια στα οποία... Θα φύγουν από την Ελλάδα που θα είναι ίσως Πελοπόννησο και Αντικοβιωτία Αυτά δεν τα είπαμε εμείς, τα πάνε πριν από εμάς Και βαδίζει το σχέδιο Γιούγκο μια χαρά Παραγελό Μια κάνα πιο Α, ναι, το έχω τώρα, το έχω τώρα, το έχω, το μεγάλε, το έχω. Γεια σου φίλε, για, για. Ναι, το έχω μεγάλε τώρα. Ο ταλέπορος έμπορος, τη Λάρισα, καλά έκανες και το Πήγε λέει ο δικαστικός επιμελητής, με στη φουρτούνα του ήταν ο ταλέπορος. Ποιος τώρα κατάλαβες τη φουρτούνα είχε στο κεφάλι ο ταλέπορος έμπορος και πήγε ο δικαστικός επιμελητής να του πουλήσει μαγιά με την έννοια πάρε και αυτό μαλάκα. Και παίρνει το δίκανο ο τύπος να πούμε Ο ταλέπορος εγκέφαλο Και φυσικά Είχε ακόμη τον έλεγχο Του, του εγκεφάλου του Και τον έσκιαξε το, το δικαστικό επιμελητή Οπότε θα μαζευτεί τώρα ο σύλλογος Δικαστικών επιμελητών Και θα κάνει Θα βγάλει ψήφισμα Όπως γίνεται κανονικά ξέρεις κανο, κανο, Τη φορτούνα που, να, που θα είχε αυτό ο έρμος Στον εγκέφαλό του λοιπόν, Δεν τη σκεύηκε κανένας και μετά το ερώτημα αυτό το, Τη φουρτούνα του εγκεφάλου Τώρα εσύ συμφωνείς έτσι Να γίνει πρώτα οικομενική κυβέρνηση Όπως σου είπε να πούμε Ο Μποτάλης Και μετά να γίνει Να πούμε Το θέμα είναι Ελληνοβητέ μου Τι διάλοτης θέλουν όπως είπαμε τις εκλογές Αφού και να ψηφίσει, Ό,τι και να ψηφίσει αυτοί θα κάνουν ό,τι θέλουν Να δε για παράδειγμα Το Βενιζέλο τον έστειλε στο, στο μπάτο να πούμε της, ε, ε, της σκουπιδιάρας Και αυτός κυβερνάει πέντε χρόνια τώρα Λοιπόν ε, μεγάλε, ε, τι άλλο έχουμε Ο Χαρδουβέλερ Ο Χαρδουβέλερ παιδιά ασθένησε ο Χαρδουβέλερ Μη μου λέτε τέτοια δεν μπορώ να χωρίς Χαρδουβέλερ παθαίνω στερητικό σύνδρομο η, Βέβαια η Τρόικα, το αφεντικό δηλαδή του Χαρδουβέλερ του είπε, έχετε ξεσαλώσει με τι υποσχέσεις για ηχφοροελαφρύνσης, φαντάσου, μέχρι και οι yeah. Και έπαθε μια ελαφρά ζάλι ο Χαρδουβέλερ yep. και ε, το παιδί α πούμε ασθένησε, Ελαφρό, δηλαδή, ε, ο Χαρδουβέλερ. Χαρδουβέλερ και ξερό ψωμί, μεγάλε, δεν μου λες, η Ραχήλ Μακρύ ψωνίζεται. Ερώτημα. Ψωνίζεται η Ραχήλ Μακρύ. Γιατί κάπου είδα εκεί να πούμε Είπε ότι άμα, άμα λέει ο πρόεδρας ο, ο Πάνος Με θεωρεί ψωνισμένη Να με διώξει λέει να με διαγράψει από το κόμμα Δουλειά δεν είχε ο Έκανε σεξ τα παιδιά του Θα έλεγα εγώ Λοιπόν κατά τα άλλα μεγάλε ε, Πώς το λένε τσιχλίτσα, μανίνα Και μιζονπλί με νύχη ζαχαρωτό Μια χαρά Πάμε παρακάτω. Τώρα λοιπόν μεγάλε θα σου πω τι κρύβεται ακριβώς δηλαδή Αν θέλεις άκου το. Αν δεν θέλεις πήγαινε και εσύ λοιπόν Με τον ήχο το ζαχαριωτό Πέτα το στις καλένδε. Να, Τι ναι. κρύβεται λοιπόν πίσω από την έξοδο Της μνημονιακής τρόικας Από την Ελλάδα Και το σχέδιο που μας κρύβει Ο Βενιζέλος Θέλεις να το ακούσεις Άκου το λοιπόν Άκου το ελεύθερε δημοκράτη Έλληνα <ΚΚΚΚ> <ΚΚΚ> Λοιπόν άκου ο νέος μας επιστάτης θα είναι ένας Ευρω... ευρωπαϊκός θεσμός που θα ελέγχει δημοκρατικά τη χώρα στη θέση της Τρόικα. Το ακούς? Άκου Ακού τώρα. Γι' αυτό λοιπόν έρχεται ο Γιούγκερ την Παρασκευή μεθαύριο, αύριο δηλαδή, να συναντήσει τους αμαροβενιζέλους, για να στήσει, χρησιμοποιούμε το κανονικό ελληνικό ρήμα, την έξοδο της Ελλάδας από το μνημόνιο. Είδατε τι είπε χθε. Στο στέλεχο, στο κυβερνητικό Να στήσει, μπράβο Έρχεται λοιπόν ο Γιούργκερ να στήσουν Την έξοδο της Ελλάδας από τον ιμόνι. Προσέξτε θα είμαστε, θα είμαστε η πρώτη χώρα Της ξεφτιλισμένης Ενωμένη ΕΕ Ευρώπης Που θα κυβερνάτε επίσημα Από τις Βρυξέλλες, επίσημα Όχι ότι δεν κυβερνείτε τόσα χρόνια Από τις Βρυξέλλες, αλλά επίσημα Το θέμα είναι Η συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ το ξέρει. Φυσικά το ξέρει Απλά κάνει ερωτήσεις για το ποιοι θα είναι στο νέο αυτό θεσμό Κατάλαβες ενημερωμένο μου ψηφοκουβαλητή δεξιούλι μου που δεν κάνει χωρίς την παράταξή σου Την σοσιαλιστική και την πατριωτική δεξιγιά Λοιπόν, παρακαλώ Το ερώτημα λέει, ευχαριστώ τηλεκρότητα. Μήπως θυμάσαι τώρα να σου θυμίσω, με και κιόλας που σε ταράζω να πούμε, από την Νιρβάνα σου. Θυμάσαι γιατί διερήγνει τα δημάτιά του ο Αλέξης για να γίνει πρόεδρος της Κομίσιον, ο Γιούνκερ. Γνωρίζεις φυσικά ποιος είναι αντιπρόεδρος του Γιούνκερ. Μα ο Παπαδημούλης. Το ερώτημα λοιπόν είναι μεγάλε... Όλοι όλοι αντάμα και ο Ψουριάρης χώρια, ποιος είναι ο Ψουριάρης, ταλαιπωρέ μου εσύ είσαι ο Ψουριάρης. Όσο και το μάγκα και να κάνεις, τον ιδεολόγο τις βαθιάς τσέπη, σε δουλεύουν κανονικά. Αυτό λοιπόν είναι το σχέδιο. Επίσημα λοιπόν Ευρωπαϊκός Θεσμός να κυβερνάει την Ελλάδα με τις ευλογίες της συμπολιτευόμενης αντιπολίτευσης, παρακαλώ... Σωστά παρατηρεί ένας φίλος τηλεακροατής εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι κυβέρνηση, μου λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο νέος ευρωπαϊκός θεσμός θα έχει πρόεδρο τον Γιούνκερ και αντιπρόεδρο τον Παπαδημούλη. Γι' αυτό και δεν τους ενδιαφέρουν οι εκλογίες. Εντάξει, αυτά είναι κόλπα δύσκολα. Το θέμα λοιπόν, ε, ε, Ελληνάρα μου, αυτά συμβαίνουν πέρα από το ότι πεθαίνουν στις ουρές. Πεθαίνουν στις ουρές για να πληρώσουν τον έμφυα πεθαίνουν. Λοιπόν, χώροι από αυτά που συμβαίνουν όλα με τα χίλια 1500... μισό. Συμβαίνουν και αυτά. δεν σε ενδιαφέρουνε. Καλά κάνουνε και δεν σε ενδιαφέρουνε. Διότι όπως λέγαμε και το πρωί με έναν άνθρωπο, κάποτε κάποιοι Έλληνες μπορεί να πεθάνανε και στα παιδιά των μαχών. Λέγε με αλβανικό μέτωπο και τα Λιμπάν και τα Λιμπάν. Σήμερα οι Έλληνε πεθαίνουν στα παιδεία των τραπεζών, στι ουρές των τραπεζών για να πληρώσουν τα χαράτσια και τους φόρους τα πατριωτικά όπως τα λέει ο Βενιζέλο το κατάλαβες λοιπόν τον κόλπο μεγάλε για το τι κρύβεται πίσω από, τη μνημονιακή, από την έξοδο της μνημονιακής τρόικας ο νέος ευρωπαϊκός θεσμός τον οποίο έρχεται αύριο να στήσει ο Γιούγκερ με τον αντιπρόεδρο του Παπαδημούλη συναντώντα τον ε, Σαμαρά γι' αυτό λοιπόν είχε σκιστεί ο Αλέξης και ήθελε πρόεδρο τον Γιούγκερ Πολύ εύκολα, δεν ξεχνάτε, Ρε Μάγκε. Είσασε στο ρέμα τώρα στην κατεβασιά. Τι στην κατεβασιά, θα δω, θα δω και αυτοδύναμη και βάρνη στον να Λοιπόν, που λε, μεγάλε, αυτά κάτσε να ρίξουμε και λίγο νερό στο λάριγκά μα. Γιατί από το πολύ χαλβά κόλλησε. Λοιπόν, σκλαβοπάζαρο Άκου Το Σεπτέμβριο pues, Λοιπόν Ίσασταν οι καλύτεροι σκλάβοι Είσασταν οι καλύτεροι σκλάβοι 3,5 δις Κανονικά πληρώνουν οι Έλληνε για φόρους Κάθε μήνα Αλλά το Σεπτέμβριο, τούτον που πέρασε ήσασταν τα καλύτερα σκλαβάκια Πληρώσατε 4,5 δις Σπάσατε το ρεκόρ, 1 δις παραπάνω Αχω η παραστάτη μου Λοιπόν Έπιασαν, έσπασαν οι Ελληνάρες κάθε ρεκόρ αφού έδωσαν δάγκα της σε μια ώρα 350 εκατομμύρια στο Χαρδουβέλερ, στο Hardbeller και στην παρέα του, άντερε, άντερε κοντούτσικα και σαν ώρα, κοτούτσικα a... Κάτσε να βρω ένα, να βρω ένα τραγούδι για το φίλο μου να μου μισώνει που τα έχουν από μετά. ρε! <Ρε> Όσε λένε Χολίπτη. Μάλιστα, εδώ είναι. Χολίπτη, σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου βάλεις ένα τραγούδι για το φίλο μου. Λοιπόν, και μόλις τελειώσει αυτό να το ακούσει. Εντάξει, έγινε. <Ρε> λοιπόν, για τον κύριο, ξέρει αυτός ποιο είναι ακροάτη. Λοιπόν, μέχρι να τελειώσει αυτό το τραγούδι, να ακούσουμε. Και το τραγούδι για το φίλο μου, να σου πω: Μεγάλε, ότι έκανε πρόταση νόμου ο ΣΥΡΙΖΑ για τα χρέη. Προσέξτε, είναι φοβερή πρόταση. Καταρχά, αποδέχεται ότι οι Έλληνε φόρους Έτσι Αυτό είναι γεγονό. Απαταιώνε. Και προτείνει να μην συλλαμβάνονται, αλλά με δόσει να ξεχρεώνουν. Πού να τα βρει ρε ΣΥΡΙΖΑ. Ρε, δεν έχει δουλειά, ρε ΣΥΡΙΖΑ, ο άλλο. Ρε, καταλαβαίνει τι θα πει: Δεν έχω να πάω στο σπίτι. Αφιερωμένο εξαιρετικά. και αινκοντράτω περ στρατά κον τε πάρτιρω παεζί Αυτά που λες μεγάλε ελληνοποιτέ μου άκου λοιπόν η πρόταση λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ είναι Αφού αποδέχεται ότι χρωστάμε τον Άμπακου Άπαντες Να μην συλλαμβανόμαστε Αλλά να ξεχρεώνουμε Πως να ξεχρεώνουμε μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ξέρει Επίσης να μπορούν να σου κάνουν Έφοδο στο σπίτι Για το αν κρύβει λεφτά Αλλά με παρουσία εισαγγελέα μεγάλη οικοδόμη τώρα που είσαι άνεργος είμαι, Δεν ξέρω που τα έχεις κρυμμένα τα λεφτά Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι και αριστερός Αριστερό κόμμα προτείνει παρουσία εισαγγελέα να σου κάνουν ντου Να κοιτάξουν στο καντήλι της Παναγίας Μην έχεις κρυμμένο να πούμε κανένα πεντουχίλιαρο Προσέξτε όμως Η ανατροπή είναι ότι το ντου Παρουσία εισαγγελέα Θα γίνεται όχι πριν την Ανατολή, την Ανατολή Και μετά τη Δύση του Ηλίου Τώρα σε ξαναρωτάω Αυτοί οι άνθρωποι είναι σοβαροί Για το αν είναι αριστερή άστο αυτοί οι τύποι είναι σοβαροί Αυτοί οι τύποι που αύριο Εποτίθεται θα κυβερνήσουν Είναι σοβαροί Να σου κάνουν ντουλέη στο σπίτι παρουσία Εισαγγελέα αλλά όχι πριν την ανατολή Και μετά τη δύση του ηλίου Γιατί μπορεί να έχει φάει καμιά φασολάδα Και να βρωμάει το σπίτι Κατάλαβες μεγάλε τώρα Αυτή σε ξαναρωτάω μεγάλε Υπάρχει ίχνο σοβαρότητα Σε αυτούς τους τύπους Σας <Ρα> <Ρα> Ναι. Ναι. Ναι, ρε, ναι. Σωστό, σωστό, σωστό mm -hmm. Πολύ σωστή η παρατήρησή σου αγαπητέ μου Η μόνη τίμια κουβέντα του Τσίπρα αυτή τη στιγμή θα ήταν ότι Ό,τι φόρος έχει μπει από το 10 και ύστερα ακυρώνεται Γυρνάμε τα λεφτά πίσω στον κόσμο Διότι ρωτάει ο φίλος, αλλά να κάνω μια ερώτηση του Τσίπρα Πάει και συζητάει λέει με τους ξένους για το χρέος Αλλά με τους Έλληνες λέει Οι τους οποίους φόρτωσαν χρέη δεν συζητάει τίποτα Μα αφού είναι ψηφοφόροι ρε κοντούτσικο Είναι στην κατηβαχιά στο ρέμα τώρα Έχει ρέμα το παιδί Σε ξαναρωτέω βρίσκει σύχνος σοβαρότητας Σε αυτούς τους τύπους Μπράβο σου καλά κάνει Προχώρα σε θέλει πέρα χώρα Κυρία μου, κυριέ μου με ρίγη συγκινήσεως σε ενημερώνουμε ότι στις 7 Οκτωβρίου Πάρα αυτό τώρα <Και> πιάρνω, <άρα> Γεια σου μεγάλη Λοιπόν ε, με ρίγη τσίρνια τσίρνιας γενικώ, σας ενημερώνουμε ότι ε, στις 7 Οκτωβρίου θα γίνει συνάντηση <Και>. μεγάλων ανδρών <Καιραι>. Θα συναντηθεί ο κύριος Θεοδωράκης του Ποταμιού με τον κύριο Σαμαράι, ε, συγγνώμη, όχι Σαμουράι, τον κύριο Σαμαρά και στις 9 ε, Οκτωβρίου ο κύριος ε, Θεοδωράκης θα συναντηθεί με τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, <coughs> κατάλαβες πόσο όξο από τα κόμματα είναι ο ποτάμι. Στις ραδιοφωνικές εκπομπές μέσω διαδικτύου στήσαν και ραδιόφωνο τα παιδιά. Πώς βρίσκουνε ρε οι χαραμοφάιδες να βγουν ψωμπία μέσω Λοιπόν Αναμεταδίδονται πρόσεξε Από τα ραδιόφωνο όλης της Ελλάδας ξέρετε ποια είναι συντονίστρια Η φωνή του Παχιόκ Η κάτια μακρύ Ναι παιδί Η κάτια μακρύ Αυτή η πασοκοπούλα Η πρασινοφρουρίτσα Που έφαγε τον άμπακο Έσφαξε μαζί με τους πασοξίδες λαό και λαό Πατρίδα και πατρίδα Τώρα είναι συντονίστρια Του ραδιοφόνου του ποταμινιού Και σαν ότερα Γλυκιά μου Λοιπόν Μικρομεσαία μου Αν ακόμη δηλαδή έχεις δει Καμιά επιταγή και δεν την ονειρεύεσαι Σε ενημερώνω το εξής Εάν συναλλάσσεσαι με επιταγή θα πρέπει να προ, προ, προπληρώνεις τον ΦΠΑ Ακόμα κι αν η επιταγή που επισυνάπτεται στο τιμολόγιο Λίγοι έξι μήνες μετά Δηλαδή με λίγα λόγια Μικρομεσαίε μου, ανθρωπάκο μου Αν σκάσει η επιταγή Εσύ το κράτος θα το έχεις προπληρώσει Δεν μας νοιάζουν οι συναλλαγές μεταξύ σας ρε αθήρματα, Λέει ο κράτος Εμάς μας νοιάζει να μας πληρώνετε. Εμεί το κράτο του δικαίου πρέπει να σα τα παίρνουμε. Κατάλαβε γι' αυτό, μεγάλε, εκεί τα μακριά από επιταγή. Καλύτερα δεν είναι στον αέρα το εμπόρευμα. Τουλάχιστον δεν θα πληρώσει το ΦΠΑ. Λέω εγώ τώρα. Αν με πάρει κανένας λογιστή, θα μου πει ότι το πληρώνει και εκεί. Λοιπόν, θα το έχει προπληρώσει το κράτο. Το κράτο, μεγάλε. Το κράτο του Σαμαρά, του Βενιζέλου, του Τσίπρα, του Κουρέλα και όλων αυτών των παιδιών τα οποία σκίζονται ρε, για να δει μια μέρα, μεγάλε. <χει> να δει. Τη λευτεριά σου μπροστά είδες στη λευτεριά σου μπροστά Και τσουπ πετάει το Μητσοτάκουλας Ο γέρος ο Μητσοτάκουλας Λευτεριά Πανόριος Σαν τις Καριάτιδες της αμφιπόλεως. Στέκει εκεί να πούμε η σου Με τη μορφή του Μητσοτάκουλα Του Κωνσταντίνου Μητσοτάκουλα got... Τι έγινε με την Αμφίπολη got... Έλα παιδί μου Έλληνη, Έλληνες Κουσιάτη. Μην τυριέστε. Έλα! Τι ώρα είναι, α παιδιά κάτι θα γίνει Ο Πασιόκ μεγάλος Πέρασε με του Σιουβ για καφέ 10 και 39 Πε, Τι γίνεται νωρίς, πολύ νωρίς ξυπνάει Να πούμε ο πασόκ. <laughs> πολύ νωρίς ξυπνάει το παιδί, θα πάθει τίποτα. Ορίστε Καλώς του παλιγάρι Έλα φίλε μου, carry τι κάνει; Έχετε γεωτρήσεις Βέβαια, απλά πρέπει, γιατί πρέπει να ξε... ναι ναι ναι ναι ναι πρέπει να ξέρουν από ποιο σημείο ναι ναι νερό θα του ναι αυτό. ναι ναι ναι αυτά. Να έχετε το νου σα έγινε. Καλή σου μέρα. Μου λένε ένα φίλο εδώ που του καλέσαμε να καταγράψουν τι γεωτρήσει. Τα πάμε αυτά. Δεν τα ξανά πάμε. Τέλειωσε. Τώρα εσύ μπορεί να κοροϊδεύει, αλλά εντάξει, κοροϊδεύει Λοιπόν, τι σου λέγα, Λοιπόν, Κουσιάτι Έλληνη. Θα πρέπει να κάνετε η αίτηση στο ΝΟΕΔ. Άνοιξαν 5.000 επιδοτούμενε θέσει σε επιχειρήσει. Πλήρης απασχόληση 25 μέρε το μήνα. Απίστευτο μισθό 450 ευρώ. Τρεχάτε. Και μαζί με αυτό, βάλτε στην τσέπη και το ψηφοδέλτιο. Τρεχάτε, τρεχάτε. Επίση, μπαίνουν με πεντάμενα μέσω κοινοφενού χαρακτήρα και στα δημόσια νοσοκομεία. Ξέρει, πεντάμενο, φωνάζεις τον άλλον να πούμε, ήταν χτίστη. Τον, τον βάζουμε στο πεντάμενο για ψήφο, έτσι, στο νοσοκομείο. φωνάζεις το χτίστη, ρε, αδερφέ, να πούμε, έχουν ασφάχτη εδώ, σαρπάζει με το μιστρί χτάψουν πετάει μία, σέκανε καλά. Μια χαρά, όλα ρε. Τι άλλο περιμένει τώρα, εσύ εξευρωπαϊσμένο. Σε παρακαλώ πολύ, δηλαδή. Λοιπόν, σύμφωνα με τη. Με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Εσόδων Οι πλούσιοι Έλληνες Πρόσεξε τώρα Ζουν στην Πτολεμαϊδα Στη Μεγαλόπολη και στην Τρίπολη Του σχήνεται το χρήμα δηλαδή Στη Πτολεμαϊδα πάνω να πούμε Δεν μπορείς να φανταστείς Ενώ η Μεσαία Τάξη Ζει στα ακριβά προάστια της Αττικής Κυφισιά ξέρω εγώ Γέρακα τέτοια πράγματα να πούμε Βουλιαγμένη, γλυφάδα και τέτοια Κατάλαβες μεγάλε τα, τα μισά πλούσια λαμόγια δεν δήλωσαν κατοικία και τα υπόλοιπα δεν δήλωσαν την πρα, τα πραγματικά τους εισοδήματα επίσης τα στοιχεία έδειξαν ότι 1% 1.600.000 Έλληνες ξοδεύουν 16 ευρώ την ημέρα κατάλαβες μεγάλε οι πλούσιοι Έλληνες ζουν στην Πτολεμαϊδα στη Μεγαλόπολη και στην Τρίπολη ενώ οι φτωχοί στην Κιφισιά και το και το ε, τι άλλο θέλεις τώρα να μεγάλε δηλαδή ο γραμματεύς δηλαδή αυτό το πως το λένε λοιπόν πως το λένε ρε παιδί μου το Πως το λένε το χάσα ρε παιδί, το χάσα στο τώρα μου Πάντως ε, είχαμε ξαναπεί και αναρωτηθήκαμε και παλιότερα και φωνάζαμε για το που είναι ο νομικός κόσμος της χώρας Φωνάζαμαι. πού είστε ωραί, έχετε ορκιστεί να φιλάτε το σύνταγμα και το σύνταγμα το έκαναν κουρέλι. Φυσικά ο νομικός κόσμος που ήταν ο μοναδικός που θα μπορούσε να σταματήσει την εισβολή που έγινε στη χώρα μας έχοντας ως όπλα τους νόμους και το σύνταγμα όταν έπρεπε Ελληνάρα μου σιώπησε. Τώρα όμως προσέξτε που καίγεται ο ποπός και των δικηγόρων με τον έμφυα προσφεύγει εναντίον του για να μη φορογη... φορολογηθούν τα δικά του ακίνητα κατάλαβες νοσοκόμε μου κατάλαβες οδηγέ φορτηγατζή κατάλαβες οικοδόμη μου κατάλαβες δημόσιο υπάλληλε μου που κάθεσαι εκεί να πούμε και δουλεύεις αυτή τη στιγμή όταν λοιπόν καίγε το ποπός μας τότε ξυπνάει μέσα η πατρίδα η οποία πατρίδα είναι συνδεδεμένη με την τσέπη μα τη τσέπη μας τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα προσφεύγει λοιπόν ο δικηγουρικός σύνολο Αθηνών κατά το έμφυα τώρα θυμήθηκε όλους τους άλλους νόμους του θεώρησε ο δικηγουρικός σύλλογος Αθηνών οι, δικηγουρικο, οι δικηγουρικοί σύλλογοι ανα, ανα, ανα την επικράτεια τους θεωρούσαν σωστούς και δεν κουνήθηκε τίποτε τώρα λοιπόν μεγάλε προσφεύγουν Κατά του έμφυα. Γι' αυτό είπαμε, επειδή είπε ο άλλο φίλο χθε, Καριόλια, σα περιμένω στον πάτο του βαρελιού. Δεν υπάρχει πάτο στο βαρέλι, αδερφέ μου. Εσύ πα μπροστά, πέφτει ακόμα στο κενό και ούτε θα συναντηθείτε ποτέ, θα ακολουθήσουν οι άλλοι. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Θυμόσαστε του τρει δημοτικού υπάλληλου Θεσσαλονίκη που είχαν αφοδοθεί πρωτόδικα για τη συμμετοχή του σε διαδήλωση εναντίον του Φούχτελ. Το θυμόσαστε, είχε γίνει μια διαδήλωση ένα, εναντίον του Φούχτελ, βγήκαν εκεί και του κάτι γαλλικά στα γερμανικά. τρεις δημοτικοί υπάλληλοι και αθωώθηκαν πρωτόδικα. Προσέξτε όμως δικαιοσύνη, κάθονται πάλι στο σκαμνί γιατί ο εισαγγελέα, προσέξτε, ο Έλληνα εισαγγελέα έκανε έφεση κατά της πρωτόδικη απόφαση. Κατάλαβε με τι ασχολείται το εισαγγελέα, δηλαδή αθωωωθήκαν πρωτόδικα που. Ρίξαν κάτι πινελίκια και στο φούχτελ, αλλά ο εισαγγελέα δεν το χώραγε με το, το, το είναι του του εισαγγελέα και του ξανακαθίζει στο σκαμνί. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στην Ελλάδα να ασχοληθεί ο εισαγγελέα με το Σαμαρά, με το Βενιζέλο, με τον Παπούλια, με αυτά τα έσχη, με τον Μπομπούκο, με αυτά που δηλώνει, με αυτά που κάνουνε. Και πρέπει να ξαναστήσει στο σκαμνί του τρει δημοτικού υπαλλήλου στη Θεσσαλονίκη που ρίξαν κάτι πινελίκια στο φούχτελ. Παρακαλώ. Τι να λέμε τώρα. τωρα Κυρία μου και κύριε μου, Κυρία μου και κύριε μου, το όνομα Σίμος Αποστόλου δεν σα λέει τίποτα, έτσι δεν είναι. Δεν σα λέει τίποτα το όνομα Σίμο Αποστόλου. Σας λέει τίποτα. Δεν τον λένε τον άνθρωπο Άδων η Γεωργιάδη, τον λένε Σίμος Αποστόλου. Δεν τον λένε και τη μακρύ, πώ τον λένε, τον λένε Σίμο Λοιπόν, ο Σίμο Αποστόλου, Ελληνάρα μου, είναι αντιπύραρχος της έβδομης ΕΜΑΚ Αντιπίροχος της έβδομης ΕΜΑΚ Λοιπόν Στο αργυροχώρι, άκου τώρα Παρακαλώ Ορίστε. Ναι Να είσαι καλά Ναι Μου λέει ένας φίλος εδώ πέρα σαν εισαγγελέα που έκανα αυτή την πράξη Όπως το λέμε εμείς εδώ στο χωριό μας τη δικαιοσύνη και μας περδίκλωσε να είσαι σίγουρο το καταλάβαν όλοι άκου τώρα ο Σήμος Αποστόλου λοιπόν ο διοικητή, υποδιοικητής της 7ης Εμάξ του Αργυροχώρη λοιπόν συντόνισε μια επιχείρηση γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά τα ονόματα Έχει πίξερες τους μπουμπουκομαλάκες το Σίμο Αποστόλου δεν το ξέρεις τον ε, πειραγό τι, τι είπαμε είναι ε, ο Σήμος Αποστόλου αντιπείραρχος λοιπόν Συντώνησε λοιπόν μία ενέργεια χθες το πρωί λοιπόν ε, της 7 η εμακ η οποία κατηγορηδρεύει στη Λαμία να συνδράμει εκεί στο αργυροχώρι στη Φθιώτιδα διότι ένα σκύλος εγκλωβίστηκε σε χαράδρα 400 μέτρων στο δρυμό ή στην Ακουνωράχη πάνω στην Ακουνώραχη 1100 μέτρα ύψος είναι η Ακουνοράχη. Είχε εγκλωβιστεί λοιπόν σε μια φυσική προεξοχή ο ταλέπορος σκύλος λοιπόν ε, από άγνωστη αιτία σε βάθος 100 μέτρων από των 400 μέτρων γκρεμό και 9 μέρες α, ε, ήταν αγνοούμενο το σκυλάκι τον αναζητούσε ο ιδιοκτήτης του και κατάφερε να τον βρει μετά από τα ορλιαχτά και το ψάχνοντας το βουνό και το κουδουνάκι ζήτησε βοήθεια και η 7η ΕΜΑΚ με τον αντιπύραχο που συντόνιζε την περιοχή το σήμα τον αποστή την, τον, την επιχείρηση κατέβηκαν στα 400 μέτρα παρακαλώ ε, πες μου ναι, ναι. τα έπαμε αυτά αδερφέ μου πάλι τα ίδια, τα πάλι τα ίδια θα λέμε. Τα πάμε τα ξανά πάμε Ναι Εντάξει, εντάξει Έγινε, έγινε, να' σε καλά να' σε καλά Χαιρέτα, με, χαιρέτα μου τον Πλάτανο και Κολεόν Καρτέρια, ακροατή μου Συγγνώμη που στο λέω έτσι τώρα Συγγνώμη Συγγνώμη που στο λέω έτσι Σου, σου αυτή τη στιγμή σου μιλάω για το Σίμον τον Αποστόλου, το ξέρεις Μήνε είμαι τα Χαζαροί Παλάτα με ρε μεγάλε να «Κλείστο, μη με ακούς πια να πούμε!» «Κλείστο το ρεμάδι, «Κλείστο, σου λέω!» Λοιπόν, ο αντιπήραχος λοιπόν ο σήμος του Αποστόλου συντονίζοντας την επιχείρηση μαζί με τους πυροσβέστες κατεβήκαν σε 400 μέτρα βάθος στη Χαράδρα για να δώσουν καταρχάς τροφή και νερό στον ταλέπορο σκύλο και τον σώσανε. Κατάλαβε σε αντίθεση με τα αθύρματα, τα καθάρματα όλα της κοινωνίας τα οποία έχουν βγάλει τα ένστικτά τα τους αυτή τη στιγμή ε, Ταλαιπωρώντας ζωντανά πλάσματα Παρακαλώ Τώρα θα σου πω κάτι φίλε μου Αν το πω αυτό θα σε πούνε ξέρεις τι θα σε πούνε Στη φωτογραφία λοιπόν βλέπουμε στις φωτογραφίες και σε ένα βίντεο Βλέπουμε ότι ο γκρεμός πραγματικά είναι επικίνδυνο. Και λέει ένα φίλο τηλεακροατή εδώ πέρα συγχαρητήρια, λέει στα παιδιά τη 7η ΕΜΑΚ και στον Αντιπύραρχο, που βλέπουμε λέει και το εθνόσυμο, λέει αντίθετα με την εθνική μπάσκετ που έπαιζε με το, με το εθνόσυμο τη Φίμπα Εντάξει ρε φίλε, τι να κάνουμε. Εκεί είναι άλλα Λοιπόν, αυτό το όνομα λοιπόν έπρεπε να το πουν σήμερα. Λοιπόν, πήξαμε στου Μπουμπουκοβόριδο. Ρε πούσιμου Τίξαμε που λες. Αυτά Και επειδή λοιπόν Κλείσαμε με μια είδηση Με α, Έλληνες οι οποίοι έπρεπε Αυτή τη στιγμή Να είναι στην πρώτη γραμμή Να μην είναι ο Μπουμπούκου στην πρώτη γραμμή Θα ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι Και θα γυρίσουμε να κλείσουμε Παλί τη γεννήθηκα, κι αλί τη θα πεθάνω. Μια ζωή τα παίζω, μια ζωή τα χάνω. Παλί τη γεννήθηκα, κι αλί τη θα πεθάνω. μέσα στις μου θα λύκει το προνοδίο μια νύχτα θα με βρούνε πέζα στο πεζοδρόμιο πέζα στο πεζοδρόμιο Ότι και να γίνει, ότι και να κάνω. Αλήτης εγεννήθηκα και αλήτης θα πεθάνω. Ότι και να γίνει, ότι και να κάνω. Αλήτης εγεννήθηκα Καλή της θα χάρμας Απίστευτος Καταπληκτικός Κυρία μου, κυρια μου και αγαπημένο Μελλινόπουλο Τέλος Για σήμερα εγαλε Γατόπαρδε Λοιπόν πολλές ε, μείνετε συντονισμένοι Θα ακολουθήσουν τα γλέντια του καναλάρχου Εμείς να σε ευχαριστήσουμε πάρα πάρα πολύ Για την ε, Παρόλο το στερητικό σύνδρομο χαλβά που έχουμε Λοιπόν ε, για την ακρόαση Τις πολύ ωραίες παρατηρήσεις σα, Για την υπομονή σας πάνω απ' όλα Και να ευχηθούμε να είσαστε απαξάπαντες Πολύ καλά Μα πάρα πολύ καλά Για και χαρά σα. I'm waiting for the call, the hand on the chest. I'm ready for the fight and fate The sound of iron shots stuck in my head, the thunder of the Radio Arta. Εκατόν FM Stereo.